Νομίζω Τζίμι ότι είμαστε έτοιμοι γι' αυτό που δεν θα πρέπει να ξανασυμβεί αλλά εμείς το παίζουμε κορώνα γράμματα όπως και πολλά άλλα άλλωστε στη ζωή μας και θα το ξανακάνουμε. Πραγματικά Κώστα θα, θα πρέπει να σας προεδοποιήσουμε έτσι κι αλλιώ, βέβαια για το τι θα ακολουθήσει. Είναι το τελευταίο επεισόδιο Κώστα της Ιαπωνής Εξηστορίας όπου είχαμε πραγματικά την ερωτική συνάντηση των δύο νεαρών φίλων μας. Και όταν λέμε την... Το τελευταίο επεισόδιο εννοούμε βεβαίω το τελευταίο από αυτά που ήδη έχουν εξελιχθεί Ακρίως. και διαδραματιστεί διότι η πορεία της ιαπωνέζικη ιστορίας αγάπης είναι πραγματικά πάρα πολύ μακριά. Να πούμε βέβαια, Κωστά ότι όπως ε, έχετε καταλάβει κι εσείς, ε, τα γιαπωνέζικα, τα οποία ακούγονται στις πρώτες εκπομπές, με αυτά που ακούγονται στις τελευταίες εκπομπές, έχουν μια διαφορά. Και αυτό βέβαια, γιατί χρησιμοποιούμε δύο διαλέκτους, ε, μία από το βιλατζόνι, την χωριάτικη διάλεκτο, Πραγματικά. και μία βέβαια την πρωτεβουσιάνικη, ε, θα λέγαμε, διάλεκτο ε, και υφίστη γλώσσα, ε, γι' αυτό ίσως ε, να έχετε διαπιστώσει κάποιες ε, θα λέγαμε μεταβολές. Έτσι ακριβώς λοιπόν δικαιολογείται η διαφορά στην προφορά, το στυλ ε, αλλά ακόμη την ταχύτητα και την ένταση στα Ιαπωνέζικα τα οποία χρησιμοποιούνται. Πρέπει να υπογραμμίσουμε Τζιμι εδώ ότι 4,5 χρόνια στο Τόκιο αλλά και στην Οκνάουα ε, μας βοήθησαν πάρα πολύ να εμπεδώσουμε, την, κυρίω την άρθρωση, γιατί τα Ιαπωνέζικα τα γνωρίζαμε από πάρα πολύ μικρή, αλλά την άρθρωση, την ταχύτητα και την υφή α, των γραμμάτων και των λαρυγγισμών, ε, καθώς προσπαθούμε να μιλήσουμε όσο το δυνατόν πιο άπτεστα. Και βέβαια, Κώστα, και τα τρία καλοκαίρια που α, παραθελήσαμε στην παραλιακή πόλη, στην Κοντζινούρα, ήταν νομίζω αρκετά για να α, μας δώσουν ακριβώς αυτή την άνεση και την ευχέρεια στο να χρησιμοποιούμε α, τις λέξεις που χρησιμοποιούν θα λέγαμε οι σύγχρονοι α, οι Ιαπωνές. Φίλες και φίλοι επιτρέψτε μας αυτό ακριβώς το σημείο να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στον πρέσβη της ε, Ιαπωνίας, ο οποίος είναι και ένας από τους φανατικότερους οπαδούς αυτής εδώ της εκπομπής. Να καλημερίσουμε να ευχηθούμε καλό απόγευμα στον ίδιο και στην ε, οικογένεια του Τσαμούνα ε, Τσαχλαμούρη. Ε, και βέβαια, Κώστα, να πούμε ότι σε ολόκληρο το διπλωματικό σώμα το οποίο υπηρετεί στη χώρα μας να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποστήριξη που μας έχουν δώσει και την πρόσβαση στις αρχές ιστορίες και λατρευτικές, θα λέγαμε, μεθόδους ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε και μια εμπειριστατωμένη, θα λέγαμε, Κώστα, κατάσταση Μπράβο. ώστε να μην έχουμε κάποια πρόβληματα. Και βέβαια, Κώστα... Για να γίνουμε ακόμη πιο σαφείς για να καταλάβουν και το μέγεθος τη ικανοποίηση που αισθανόμαστε απέναντί του, επιτρέψτε μας, για μερικά δευτερόλεπτα να εκφραστούμε ελεύθερα. <Τσο> <Τσο>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 Φατσόλια διό, ο Χουίτνιουα, ο Γερονίμο Χουίτνιου, Huitini Τιτ, Σουδία, Ο ΤΡΤ. Α, συγγνώμη, α, τι είναι το Μπικιτσούνια, Shin ένα κόστασμα, ο Λόπλο, Γενική Σαν, η ώρα είναι τέσσερις και μισή.